Μουσική με ένα κλικ. Radio Music Heaven Σας. Εδώ είστε πάλι όλοι, ε? σταθεροί στο ροδεμουδάκι της Πέμπτης Να είστε όλοι, όλοι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ ό μικρόν στο μικρόφωνο και τα σκονισμένα διαμάντια στον αέρα του ραδιοφόνου του Music Heaven Αμέσως μετά το Χόρχε και το μελοδρόμιο του ο οποίο μας εκπλήσει ευχάριστα τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω με αυτό το παιδί τι συμβαίνει. Σήμερα ήταν καταπληκτικός. Όλες οι εκπομπές του είναι όμορφες, αλλά σήμερα δεν ξέρω. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα. Λοιπόν, εγώ ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε χώρια. Λοιπόν, εγώ από τώρα, από τις 11 και μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, που θα με διαδεχθεί η Αλκιώνη, με τις αλκιονίδες νότες. Ε, από ό,τι γνωρίζετε όλοι, εγώ ασχολούμαι με το ρεμπέτικο σε αυτή την εκπομπή. Επειδή τα θέματα είναι συγκεκριμένα και η εποχή στην οποία άνθησε είναι επίσης συγκεκριμένη, ε, μία από αυτές μεγάλη και σημαντική στιγμή είναι η μικρασιατική καταστροφή και βεβαίως η άφηξη των προσφύγων στην Ελλάδα γύρω σε αυτό το θέμα και γύρω στη στις, στις συμβίωσή τους ε, με τους εντόπιους εδώ του τους γηγενείς, θα είναι σήμερα τα κείμενα τα οποία θα γίνουν γέφυρες ανάμεσα στα τραγούδια τα οποία είναι παρμένα από ένα αφιέρωμα του Μενέλαου Χαραλαμπίδη και τα έχω πάρει εγώ για να τα μεταφέρω εδώ σε σας. Ε, Ό,τι τραγούδια ακουστούν σήμερα είναι από συνθέτες ε, πρόσφυγες Όλοι με καταγωγή από Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, από εκεί ε, Πάμε στο πρώτο τραγούδι και συνεχίζουμε σιγά σιγά Υπότιτλοι χαιρετήσω πριν ξεκινήσουμε όλα τα παιδιά που βλέπω εδώ Και όπως τους βλέπω με τη σειρά Τον Χόρχε Το Γιώργο, το Σκάρπα με την Αριστέα Τον Λάκη μας, τον Καριοφίλη Τον Ανώνυμο, τη Σίλια Τον Πανζού Τη Μέριλιν, την Ελκιόνη Το Ευάκι, την, ε, την Όλγα Πάτρα Τον Μπάμπη Τη Βαγγελία της Ακελαρίου Τη Λιάνα μας Την Έρη Τον Ορφέα και μέσα από το chat, ε, Τη Σίλια, το Ρετέο ε, Το Γιάννη, το ε, ε, Τζον Ντόκ Τη Χρυσάνα Και την Αρατούλα Αυτούς βλέπω Και βεβαίως από τους ε, ντροπαλούς επισκέπτες τώρα, Ποιοι να είναι οι ντροπαλοί επισκέπτες Εκτός από το Γιώργο που είπα και από τον ε, Λάκη που βλέπω Πιθανόν να είναι κάποιος άναρχος Να είναι ο Χριστάκης, η Κασάνδρα Η Εύα, ο Δημήτρης ο Δουκάκης ίσως Δεν ξέρω να λέω ονόματα Ο Νίκος, ο Ηλίας, η Αλεξάνδρα, ο Φάνης Η Χρυσάνθη, οι αδελφοί του Αντώνη είναι αυτή, Μια παλιά μου φίλη και συνάδελφο, η Χαρά Η οποία πιστεύω και αυτή ακούει ο γιώτης, τώρα δεν λέω άλλο ονόματα, μπορεί να πέφτω και έξω Πάντως όποιοι και να είστε, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη στήριξη Ευχαριστώ που με ακούτε και περισσότερο από όλο που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια Λοιπόν, είπαμε ότι η μικρή αισετική καταστροφή ήταν το πιο σημαντικό γεγονός Εκείνης τη εποχή που περιστρέφεται το ρεμπέτικο Ουσιαστικά από εκεί λίγο πριν, λίγο μετά, πούμε, είναι η μεγάλη του Ιάνθηση και βεβαίως συνοδεύτηκε με την άφηξη των προσφύγων στην Ελλάδα και εκεί ακριβώς δοκιμάστηκαν και οι δομές του ελληνικού κράτους αν και πόσο είχε τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τους ξεριζωμένους υπήρχε ήδη μια πολύ τεταμένη πολιτική και οικονομική κατάσταση εκείνο τον καιρό και η κοινωνία που τους υποδέχτηκε ήταν ενάντια είχε έρθει αντιμέτωπη με όλους αυτούς που τους θεωρούσαν ότι ήταν οι άλλοι και οι ανεπιθύμητοι. Μάλιστα ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό βρέθηκε η κοινωνία να εκφράζει την προκατάληψη και τον ρατσισμό. Για τους γηγενείς εδώ στην Ελλάδα οι πρόσφυγες δεν θεωρούνταν πραγματικοί Έλληνες και κάπου εκεί που ανήγγειλα την εκπομπή είχα πει ότι και στις μέρες μας όλοι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται και αυτοί σχεδόν με τον ίδιο τρόπο έτσι σαν παράσιτα ακριβώς γιατί δεν είναι Έλληνες οπότε με όλα τα υπόλοιπα που θα συζητηθούν τώρα εδώ πέρα το οποίο όπως είπα είναι από ένα αφιέρωμα του Μενέλαου Χαρελαμπίδη και αναφέρονται έτσι όλα αυτά στις πτυχές αυτή τη δύσκολη συμβίωση. Ας δούμε τι μπορούμε να διδαχθούμε όλοι μας από αυτό το προσφυγικό ζήτημα. Μην ήρθα με πονάς γιατί πεθαφώ και σου δεν ξαντεί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Όταν ο ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε το Μάιο του 1919 ε, θριαμβευτής τότε στη Σμύρνη με το πλοίο πατρίς κανένας δεν περίμενε ε, την κατάληξη που θα είχε τότε η μεγάλη ιδέα γιατί όλοι ήταν ενθουσιασμένοι, ήταν σημεωστολισμένοι με στην τρελή χαρά. Κανένας δεν πίστευε το. Πώς τα κατέληγε αυτό το πράγμα και βεβαίως με αποκορύφωμα όσα διαδραματίστηκαν σε αυτήν την ίδια την πόλη, στη Σμύρνη, τρία χρόνια αργότερα. Το μέτωπο κατέρευσε ε, και άρχισε να γίνεται εκένωση των μικρασιατικών παραλίων από τον ελληνικό στρατό και αυτό η φυγή του στρατού δηλαδή άφησε όλους τους Έλληνες, που, τους ελληνικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν εκεί πέρα, τους άφησε έκθετους. Ο στρατό υποχώρησε άτακτα και περισσότερο με την ανταλλαγή των πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία η οποία επακολούθησε περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα εγκατέλειψαν τις πατρίδες τους και ήρθαν στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες και καταλαβαίνετε ότι η κοινωνική γεωγραφία της Ελλάδας άλλαξε άμεσα μερικά χρόνια μετά η Ελλάδα δηλαδή του 28, 27, ξέρω του 30, ήταν μια τελείω διαφορετική χώρα σε σχέση με την Ελλάδα του 1920. Υπότιτλοι AUTHORWAVE What just a man without Των προσφύγων στην Ελλάδα έγινε σε μια περίοδο πολύ έντονη πολιτικής και κοινωνική αναταραχή. Ε, μόλις είχε καταρρεύσει το μέτωπο, εκεί στη Μικρασία, Ασία, εκδηλώθηκε ένα κίνημα, το κίνημα τη 11η Σεπτεμβρίου, από τμήματα του ελληνικού στρατού, τα οποία είχαν διαφύγει στη Χίο και στη Μυτιλίνη, εκεί στα απέναντι νησιά επικεφαλής του κινήματος είχαν τεθεί οι συνταγματάρχε Πλαστήρας και Γονατάς και ένας αντιπλήαρχος ο Φωκάς, οι οποίοι απέτησαν και πέτυχαν να διαλυθεί η Εθνοσυνέλευση, να παρετήθει ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και να σχηματιστεί καινούργια κυβέρνηση. Αυτές οι εξελίξεις εξασφάλισαν στην Επαναστατική Επιτροπή μια μεγάλη λαϊκή υποστήριξη Ταυτόχρονα όμως ε, συσπήρωσαν και όλους τους ε, αντιβενιζελικούς εναντίον της. Δηλαδή από τη μια κέρδισαν μια μερίδα κόσμου και από την άλλη μεριά συσπήρωσαν όλους τους αντιβενιζελικούς εναντίον της ε, επιτροπής αυτής της επαναστατικής. I see what you're to Να ορίσω τον Παναγιώτη τον Τρελάκη που δεν τον χαιρέτησα, τον Σάβατο Σβέν, ένα καινούριο φίλο, τον Big Cool 21, δεν βλέπω άλλου, και φυσικά το φάνηκε την Αλεξάνδρα, το μελινάκι που μπήκαν και στο δωμάτιο επικοινωνία, καθώ και τον Καβαλιώτη το φίλο μα, τον Λάκη. Λοιπόν, η κρισιμότητα της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην Ελλάδα κορυφώθηκε ε, όταν δύο μήνες μετά την πολιτική αλλαγή ε, της 15ης Σεπτεμβρίου ε, εκτελέστηκε στο γουδι η, η ηγεσία της ε, αντιβενιζελικής παράταξης. Ο Χατζιανέστης, ο Θεοτόκης, ο, Ποιος άλλος, ο Μπαλτατζής ο Γούναρης, ο Στράτος και ο Πρωτοπαπαδάκης. Ε, λοιπόν, συνειδητά ή όχι, οι αντιβενιζελικοί έπιασαν και συνέδεσαν την άφηξη των προσφύγων με την καταδίκη και την εκτέλεση της πολιτικής τους ηγεσίας. Δηλαδή η αντιβενιζελικοί είχαν όλους αυτούς που προανέφερα, τους έξι. Ε, από τη δίκη των 6, η οποία δίκη των 6 ήταν η δίκη των 8, οι 2 τέλο πάντων αθώθηκαν, δεν καταδικάστηκαν σε θάνατο και οι 6 ε, θανατώθηκαν. Λοιπόν, την πολιτική του ηγεσία την ε, εκτέλεσαν. Οπότε θεώρησαν ότι οι πρόσφυγε οι οποίοι ήρθαν αυτή είναι η αιτία για όλα τα γεγονότα και τα δικά του που γίνανε εκεί κάτω στην Μικρά Ασία. Και από, ε, και από εκεί και πέρα του θεώρησαν αυτού υπέτειου, το συνέδεσαν το γεγονό και άρχισε από πολύ νωρί και το πολιτικό χάσμα το οποίο άρχισε να τους χωρίζει... τους γεννείς από τους ε, πρόσφυγες. Πάμε και σε ένα παπάζογλου λίγο τώρα... έτσι λίγο να ανεβούμε κάποιοι... Δεν ήταν όμως μόνο οι πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών του 22 που διαμόρφωσαν την κατάσταση. Ο κόσμος στην Ελλάδα, στην ελληνική κοινωνία, ε, είχε χάσει τι αντοχές του. Τις κοινωνικές, τις οικονομικές, τις ψυχολογικές, όλες οι αντοχές είχαν δοκιμαστεί πάρα πολύ σκληρά. Γιατί είχε προηγηθεί μια ολόκληρη δεκαετία με συνεχείς πολεμικές αναμετρήσεις η οποία είχε αρχίσει τότε με τους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13 μετά συνεχίστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που είχε μπει η Ελλάδα τότε μέσα στον αυτόν τον πόλεμο και ολοκληρώθηκε με την αποστολή του εξτρατευτικού σώματος στη Μικρά Ασία Ήδη ακόμη από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων και εξαιτίας των διωγμών του ελληνικού στοιχείου από εκεί πέρα που προκάλεσαν αυτοί οι πόλεμοι ένα πολύ μεγάλο κύμα ε, των πρώτων προσφύγων είχε έρθει στην Ελλάδα ε, δηλαδή την περίοδο 12 από το 1912 από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι το 19 ζήτησαν καταφύγιο μέσα στην Ελλάδα περίπου 800 πρόσφυγε πρόσφυγες οι οποίοι προέρχονταν από την Βουλγαρική Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, τη Βόρεια Ήπειρο ορισμένοι από τη Μικρά Ασία, από τον Πόντο από Ρουμανία, Βουλγαρία και από την Αίγυπτο είχαν έρθει αρκετοί Από αυτούς εδώ πέρα που ήρθαν τότε ένα σημαντικό μέρος όταν γύρισε πίσω στα σπίτια τους μετά το 1919 ε, όταν ο ελληνικό στρατό αποβιβάστηκε στη Σμύρνη και εκείνο το διάστημα όλα ήταν καλά και τα σύνορά μα είχαν φτάσει μέχρι και έξω από την Κωνσταντινούπολη, τα ελληνικά σύνορα, ε, γύρισαν λοιπόν αυτοί πίσω πάλι στα σπίτια του. Ωστόσο, ε, ξανά έγινε αυτή η καταστροφή μετά που έφυγε ο στρατό από εκεί, πέρα που γύρισε πίσω, με άτακτη υποχώρηση, και αναγκάστηκαν να ξαναγυρίσουν πάλι στην Ελλάδα σαν πρόσφυγες, Δύο φορέ προσφυγιά δηλαδή. Μία στην αρχή που είχαν. Φύγε από τα μέρη τους, ήρθαν στην Ελλάδα, ξαναγύρισαν πίσω και ξαναγύρθαν πάλι. Εγώ με να σου πω, yeah. να κοίμασαι, εγώ τα σε ξυπνήσω, τα θα σου σπυρίζω, το πιο όμορφο σκοπό. Σου μου σπυρίζω, σαν τα λιωνακή, με πόνο και με ρανι, απ' τη καρδιά. σαν τη δική σου λιγά δεν είναι <Δρικιά> σου σπίριζω γλυκά σαν τα λιτρονακή, με φόνο και με ραγή, zo, απ' λίκα, καρδιά. το σαν Ηλία, στο δωμάτιο. Γεια σου Ηλία ε, Τη σύμπνια και την εθνική έπαρση που είχαν τότε οι Έλληνες στην περίοδο των Βαλκανικών πολέμων Την διαδέχθηκε ο εθνικός διχασμός ανάμεσα σε βασιλικούς και βενιζελικούς ε, Επίσης ένα μεγάλο τμήμα ε, του εργατικού δυναμικού ε, Βρισκόταν όλα αυτά τα χρόνια σε διαρκή επιστράτευση το οποίο είχε μεγάλο κόστος ψυχολογικό και επίσης είχε και πολύ βαρύ οικονομικό κόστος για τις οικογένειές τους γιατί λείπανε οι νέοι άντρε από τις οικογένειες δεν υπήρχαν άτομα χέρια δηλαδή να δουλέψουν και να προσφέρουν έσοδα στην οικογένεια και αυτό ήταν μεγάλο κόστος πέρα από το ψυχολογικό έτσι και το ότι λείπαν τα παιδιά τους στον πόλεμο και ακόμη περισσότερο ήταν και οι πολλέ χιλιάδες νεκροί του ελληνικού στρατού το οποίο υπήρξε πολύ βαρύ αντίτυπο αυτό εδώ πέρα, το οποίο πλήρωσε η ελληνική κοινωνία και έτσι λοιπόν αν και υπήρχε από το 1914 ακόμη μια σχετική εμπειρία στην Ελλάδα πώς να διαχειριστεί το προσφυγικό πρόβλημα από αυτούς που έρχονταν από τα κράτη από πάνω από και από τους βαλκανικούς πολέμους ε, ωστόσο μετά το 1922 ε, όλη αυτή η κατάσταση που περιγράψαμε μέχρι τώρα που επικρατούσε ε, η, η, η οξυμένη ξεργοπολιτική κατάσταση και η οικονομική και η ψυχολογική εξάντληση ε, συνιστούσαν ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον ε, στο οποίο ήρθαν οι πρόσφυγες του 1922 ε, και με όλα αυτά καλούνταν να συμβιώσουν οι παλιοί με τους καινούριου πολίτες μέσα στην ίδια χώρα λοιπόν, Που η I'm oh, the God. the oh, Στον λοιπόν του 2022 άρχισαν να καταφθάνουν χιλιάδε πρόσφυγε καθημερινά με τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά και βεβαίω και σε άλλε πόλει, έτσι στην Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη. Αρχικά είχαν πάει μερικοί, στο Βόλο, στα νησιά, σε διάφορε πόλει. Αλλά εμεί ασχοληθούμε ουσιαστικά με την Αθήνα που ήταν και οι περισσότεροι. Λοιπόν πηγαίνουν, φτάνανε εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά και υπήρξε μια κατάσταση πραγματικού χάου με την πολιτική ηγεσία όπως περιγράψαμε πιο πάνω σε πλήρη κατάρρευση Ωστόσο άρχισαν να γίνονται οι πρώτες προσπάθειες για να τους υποδεχθούν ε, Όλοι οι δημόσιοι χώροι της Αθήνας και του Πειραιά είχαν καταληφθεί από τους πρόσφυγες Κεντρικές πλατείες, δρόμοι, δημόσιες υπηρεσίες, θέατρα, ξενοδοχεία, ξέρω, αποθήκες, δημόσια λουτρά, υπόστεγα Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκαν καταφύγιο σε αυτά. Ε, τον ίδιο κοινομήνα, το Σεπτέμβριο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ε, έβγαλε μια απόφαση σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν να βάζουν και κρεβάτια ράντζα, ξέρω εγώ ότι είχαν εκείνο τον καιρό, στους διαδρόμους των ξενοδοχείων, ε, ενώ παράλληλα ίδρυσε και κάποια γραφεία ευρέσεως εργασίας. Και ανακοίνωσε ότι όλοι οι έχοντες ανάγκη υπαλλήλων, εργατών ή υπηρετών Ως και οι ζητούντες εργασία δίναντε να προσφύγωσιν εις τα γραφεία. για γραφεία να... Δηλαδή προέτρεπαν και τους μεν και τους δε η μεν να προσλάβουνε προσωπικό από τους Πρόσφυγες, αν θέλανε εργάτες, υπάλληλους και υπηρέτε, και οι πρόσφυγες να ψάξουν να βρουνε μια δουλειά ασχέτως ε, του κοινωνικού στάτους από το οποίο προέρχονταν τους λέγανε ψάξτε βρέστε έστω και υπηρέτε, έστω και εργάτες οτιδήποτε προκειμένου να επιβιώσετε Στι αρχές του Δεκέμβρη του 2022, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Γραφείου του Δημάρχου Αθηνών, περίπου 70.000 πρόσφυγες μέναν σε 130 πρόχειρους καταβλισμούς, οι οποίοι ήταν σκορπισμένοι σε ολόκληρη την πόλη. Ε, δηλαδή η Δημοτική Αρχή επιδόθηκε τότε σε έναν αγώνα με το χρόνο για να μπορέσει να καθαρίσει και να διαμορφώσει κατάλληλα διάφορους χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να μείνουν προσωρινά και τους παραχωρήθηκαν διάφοροι χώροι στο σταθμό Λαρίσης στους στρατώνες του Ρουφ, στο Νέο Κόσμο, τον Άγιο Γιάννη Βουλιαγμένης στη Γούβα του Παγκρατίου Επίσης πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στον εσωτερικό χώρο του Πολυτεχνείου, στα υπόγεια του Υπουργείου Επισητισμού. Διαμορφώθηκαν χώροι, στα, οι χώροι των Λουτρών στον Άγιο Νικόλαο στα πεφκάκια, Εκεί κάθισαν 150 άτομα. Στα παλιά σφαγία βρήκαν στέγη περίπου 600 πρόσφυγες και μέσα στο Δημοτικό Θέατρο ακόμη το οποίο φιλοξένησε 1300 άτομα. Ε, πρόσφυγες επίσης στεγάστηκαν στο αεροδρόμιο Γουδίου το οποίο επιτάχτηκε για αυτόν το σκοπό ε, στο θέατρο Ολύμπια στο Ζάπιο Μέγαρο στα παλιά Ανάκτορα σε όλα τα σχολεία του Πειραιά και σε μεγάλο αριθμό σχολείων της Αθήνας αποθήκες του Δημοσίου και εργοστάσια επίσης εγκαταστάθηκε κόσμος και σε όλες τις χαρτοπεκτικέ λέσχες ε, στις οποίες λέσχες εγκαταστάθηκαν ε, οι της καλιτέρας κοινωνική τάξεως πρόσφυγες οι οποίοι δηλαδή είχαν μια οικονομική επιφάνεια την οποία μπορέσαν και φέραν κάποια χρήματα μαζί τους ή τέλος πάντων ότι φέρναν τότε χρυσαφικά και διάφορα ε, τέτοια πράγματα την αλφή ε, πληρώναν ανάλογο μίσθωμα στις χαρτοπεκτικέ λέσχες ...και εκεί πέρα μένανε η καλύτερη κοινωνική τάξη των προσφύγων... ...και το Βαρβάκιο στην οδό Αθηνάς και η αστυκλινική των Αθηνών... ...μετατράπηκαν σε νοσοκομεία στο οποία πηγαίνανε μόνο πρόσφυγες... ...να ακούσουμε και ένα γιοβάντσα ούς τώρα έτσι... ...σήμερα ακούμε μόνο συνθέτες ε, πρόσφυγες... Ε, υπάρχει μια αφήγηση της ε, Τασίας ε, Χρυσάφη Ακερμανίδου Αυτή λοιπόν η, η κυρία Ακερμανίδου ήταν από τα παιδιά τα οποία γεννήθηκαν πάνω στα πλοία κατά τη διάρκεια που ερχόντουσαν από την ε, μικρασία στην Ελλάδα Όταν η οικογένειά της έφτασε μετά από πολυήμερο ταξίδι στο λιμάνι του Πειραιά γιατί δεν πηγαίναν κατευθείαν σε ένα λιμάνι και τους δέχονταν... Πολύ τύχαινε να πάνε, ξέρω εγώ, στο λιμάνι καβάλα, να πούνε: Είμαστε γεμάτοι, φύγετε. πηγαίναν παραπέρα, φύγετε. Του διώχνανε. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή φτάνανε και κάπου που του δεχόντουσαν. Λοιπόν, όταν φτάσανε εκεί πέρα, βρέθηκε η οικογένειά τη, λέει, αντιμέτωπη ε, με την εξή εικόνα και την περιγράφει. Εκεί ήταν, λέει, το μεγάλο δράμα των γονιών μου. Γιατί με το μωρό στην αγκαλιά η μαμά μου, εμένα δηλαδή, πηγαίνανε στα ξενοδοχεία και ρωτούσαν αν υπάρχει κρεβάτι αν υπάρχει δωμάτιο και τους λέγανε αυτό το τσου ε, ούτε όχι δεν λέγανε τσου έκαναν με τη γλώσσα τους και αυτό ήτανε ζήτησε δηλαδή ένα ποτήρι γάλα για τη λεχόνα και του είπανε του πατέρα μου δεν έχουμε γιατί μας θεωρούσαν παράσιτα ήρθαν οι πρόσφυγες λέγανε να πάρουν α, το ψωμί μας και ένα τούντα τώρα ε? χρειάζεται και ένα Στην περιπλάνηση πολλών ημερών αυτή η οικογένεια Ακερμανίδη όπως συνεχίζει στην αφήγησή της αυτή η κυρία Τασία Χρυσάφη Ακερμανίδου λοιπόν η οικογένειά της βρήκε στέγη με τη βοήθεια μιας γυναίκας η οποία έμενε στη συνοικία της Γαργαρέτας κάτω από την Ακρόπολη Ο μοναδικός χώρος που μπορούσε να τους προσφέρουν ήταν ένα κοτέτσι στην αυλή του σπιτιού ε, αφού πρώτα έσφαξε λέει, τη μοναδική κότα την οποία είχε και ασβέστωσε τον χώρο ε, το κοτέτσι έγινε το πρώτο σπίτι της οικογένειας Εκερμανίδη τουλάχιστον για ένα μήνα και περισσότερο ε, μόλις είχαν έρθει στην Αθήνα Το πρώτο σπίτι που βρήκαν ήταν το κοτέτσι μια κυρίας η οποία προσφέρθηκε να τους το δώσει ε, Είχα σκοπό να βάλω ένα άλλο τραγούδι αλλά θα βάλω τώρα αυτό το οποίο ξέρω ότι αρέσει σε αυτή την κυρία που αυτή τη στιγμή τη λύγει το 18 πρώτο δολοδάκι τη. Ναι, 180. Τώρα κάνει το 181. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ξεριστήκα πλούφου μάρω και για σένα πως να πάρω νάρκο να, να σε βρω. Que vivi por todo me desencamou Ε, τα αντιπαραθέσει παραθέσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους γηγενεί. Ε, ξεκίνησαν από ορισμένες επιτάξεις ακινήτων και από ορισμένε αναγκαστικές απαλωτριώσεις εκτός από το διχασμό που είχαν μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών εκτός από το ότι τους υποδέχθηκαν με τον τρόπο που τους υποδέχθηκαν σαν παράσιτα αρχίσανε να υπάρχουν και πολύ σφοδρέ αντιπαραθέσεις ακριβώς και για το θέμα των επιτάξεων επειδή ο πληθυσμό είχε αυξηθεί πάρα πολύ η απογραφή του 20 στην Αθήνα ε, ήταν 297.000 άτομα Και 8 χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την απογραφή του 28 Η Αθήνα είχε πληθυσμό 459.000 ε, Οπότε καταλαβαίνετε είχαν, είχαν γίνει διάφορα Προκειμένου αυτός ο κόσμος να μπορέσει να μείνει και να φιλοξενηθεί Λοιπόν... Ε, Προκλήθηκε, όπως είπαμε από την... Το χαοτικό κλίμα προκλήθηκε από την άφηξη των εξαθλειωμένων αυτών ανθρώπων. Και από τα πρώτα μέτρα που έκανε η Επιτροπή ήταν να επιτάξει δημόσια κτίρια, κυρίως σχολεία, αλλά και ιδιωτικά για την προσωρινή τους εγκατάσταση. Το μέτρο της επίταξης κωδικοποιήθηκε και επεκτάθηκε με νομοθετικά διατάγματα και προκάλεσε τις πρώτες προστριβές ανάμεσα στους παλιούς και τους καινούριου κατοίκους της πόλης. Το γεγονός ότι όλοι οι δημόσιοι χώροι είχαν γεμίσει πρόσφυγες και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν τα σχολεία λόγω ότι είχαν μπει μέσα σε αυτά αλλά κυρίως επειδή ανάγκαζαν τους οι γηγενείς εδώ Έλληνες να συγκατοικήσουν αναγκαστικά μαζί με πρόσφυγες στα ίδια σπίτια. Αυτό εδώ πέρα προκάλεσε λοιπόν έντονες αντιδράσεις και πολύ μεγάλες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηγενών. Вати, ну нам ту. Вама дерби факи. Ва лисвай стальгатаки. Вама дерби факи. Adimi tamira yatı burada di sando çira etidinu so <muchas> α-α-α-α Δελπισάκι μου στο και βαρπούτη και που μ' αριστεί τα μοίρα δεν τα δεις ποτέ σου μοίρα. Εσύ, Τελούνα, Πουλμάνο, Αφιτινά, Την Αγγίβη, Την barbuti son Oh baba mamma der mi taki mandis pai tat bataki oh Γιατί μου τα πειρανούλα στο βαρβούσισον το χειρά. Έτσι θέλω να πουμπάνω, μήρα, μου πάρω αυτήν την Καληνύχτα στους φίλους που φεύγουν στον Σίμο τον Κουσκούνη και ευχαριστώ για την επίσκεψη και στην Ερατούλα ε, Λοιπόν, η αναγκαστική αυτή συγκατοίκηση των γηγενών και των προσφύγων στα σπίτια των πρώτων εννοείται, έτσι τα οποία υπήρχαν εδώ έπρεπε να την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση άμεσα γιατί θα δημιουργούνταν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα Έπρεπε λοιπόν το δυνατόν συντομότερο να φτιάξουν νικήματα σε χώρους μέσα στο νικηστικό ιστό της πόλης με στόχο να στεγαστούν σε αυτά οι πρόσφυγες οι οποίοι διέμεναν στα επιταγμένα σπίτια αλλά όχι μόνο στα σπίτια αλλά και στα σχολεία. Όμως αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε ε, η κυβέρνηση τότε της επανάστασης που ήταν τότε να εξομαλύνει δηλαδή την κατάσταση ε, Προσέκου πάνω στην αντίδραση των προσφύγων οι οποίοι διέμεναν σε σκηνές ή σε πρόχειρα καταλήματα. γιατί ε, από το Μάιο του 2023 το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων κατασκεύασε τα πρώτα ξύλινα ε, οικίματα στην Κεσαριανή για να βάλει ένα μέρος από τους πρόσφυγες εκεί οι οποίοι είχαν μπει στα σπίτια τα επιταγμένα των Αθηναίων. Οι πρόσφυγες όμως οι άλλοι, οι οποίοι ζούσαν σε σκηνές και παραπήγματα, διεκδίκησαν αυτά τα ξύλινα τα σπίτια για τον εαυτό τους. Σε περιπτώσεις σαν και αυτή, που το κράτος έπρεπε να εφαρμόσει την όποια πολιτική αποκατάστασης, υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα και στους ίδιους τους πρόσφυγες. Δηλαδή σου έλεγε ότι λέγανε ότι εμείς μένουμε σε σκηνές Δικαιούμαστε να πάμε στα ξύλινα, τα σπίτια που κάνατε Οι άλλοι έχουν ήδη τακτοποιηθεί μέσα στα επιταγμένα Οι Αθηναίοι όμως που αναγκαστικά δεχθήκαν κόσμο μέσα Πρόσφυγες, φωνάζαν και δεν τους θέλανε Και αντιλαμβάνεστε τώρα τι γινότανε Ένα από τα τραγούδια που έβαλε ο Χόρχε προηγουμένω Και του είπε ότι τρία τραγούδια έχεις πέσει πάνω σε μένα Ένα από αυτά Oh, oh, Υπότιτλοι AUTHORWAVE και Να κάνουμε και η Χόρχε, ιερόσιλε. Ιερόσιλε. <laughs> να κάνουμε και ένα καυγά τώρα, ε. ε. Καιρόσιλε, ναι, εντάξει. Μετά το έντεχνο και το σκυλάδικο, τώρα να μαλώσουμε. <laughs> Μαλώνουμε, κάνουμε ένα καυγά έτσι μεταξύ μα. Έτσι, για να κινούνται λίγο τα αίματα. Λοιπόν. <laughs> να είσαι καλά. δεν έκανε και γέλασα τώρα. Λοιπόν η... η στάση που κρατούσαν οι κρατικοί υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αξιωματούχοι τέλο πάντων οι οποίοι ήταν επιφορτισμένοι με το έργο της αποκατάστασης οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονταν από την παλιά Ελλάδα γιατί οι πρόσφυγες δεν είχαν ενταχθεί ακόμα στον κρατικό μηχανισμό και δεν υπήρχαν πρόσφυγες δημόσιοι υπάλληλοι, λοιπόν η στάση τους ε, γινόταν αντιληπτή από τους πρόσφυγες σαν εχθρικοί απέναντί τους ε, λόγω της καταγωγής τους. Λέγανε ότι δεν μας συμπαθούν επειδή είμαστε πρόσφυγες. Ε, το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς του υπαλλήλου εκμεταλλεύτηκαν την θέση των προσφύγων οι οποίοι ήταν πολύ άσχημη, για να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη, ε, δημιούργησε από τότε ακόμη την στερεότυπη εικόνα του διεφθαρμένου παλιοελλαδίτη κρατικού υπαλλήλου. Πάμε και στο δεύτερο τραγούδι που έπεσες επάνω μου ή εγώ επάνω σου. Δεν είχα Ο Ναγιώτης ε, διέμενε με την οικογένειά του σε μια σκηνή... Στο, σε ένα πρόχειρο καταβλισμό πίσω από το νοσοκομείο Συγκρού... σε περιοχή που, εκείνη την περιοχή που αργότερα δημιουργήθηκε η συνοικία και Κεσαργενής. Αυτός λοιπόν περιγράφει ε, πώς κατάφερε να εξασφαλίσει για την οικογένειά του... ένα από τα ξύλινα οικήματα, τα οποία έκτισε το Ταμείο Περίθαλψης το Μάιο του 23. Ε, όταν λέμε τώρα «ξύλινα εικίματα δεν ξέρω τι φαντάζεστε. Το έχω ξαναπεί σε μια παλαιότερη εκπομπή και προφανώς το ξέρετε κι εσείς από την ιστορία αυτής της, της εποχής. Ε, πρόκειτο για δύο επί τρία κάτι δωμάτια ξύλινα, το ένα δίπλα στο άλλο, στο οποίο μέσα, στο καθένα από αυτά, με έναν ολόκληρες και 4 και 5 και 6 άτομα αναλόγωσε και μπορεί και περισσότερα Με κοινή τουαλέτα και φυσικά για μπάνιο και αυτά ούτε λόγο έτσι σε σκάφες και λεκάνες ε, Λοιπόν αυτός περιγράφει πως απέκτησε ένα από αυτά τα οικίματα ε, Μέσα σε αυτό το ταμείο περίθαλψης το οποίο, η υπηρεσία του οποίου στεγαζόταν στα παλιά ανάκτορα Υπάλληλος ήταν υπεύθυνος υπάλληλος γιατί διεύθυνση μάλλον είχε αναλάβει τη διεύθυνση της στέγαση των προσφύγων ήταν κάποιος κριτικός ο οποίος λεγόταν Μητσοτάκης Πάμε να ακούσουμε το τρίτο τραγούδι που συμπίπτουμε και μετά θα σας διαβάσω τι ακριβώς είπε για αυτόν τον μιτσοτάκη Ας επιαντάμου και ξένα, σε κλέψονεν δεν ποιά. Κι ας με το παικίσουνα λοιπόν για αυτόν εδώ πέρα τον μιτσοτάκι που ήταν διευθυντής εκεί στην υπηρεσία στέγασης των προσφύγων έλεγε ήταν κατεργάρης, τα κατάφερνε θαυμάσια και χρηματιζόταν από τους πλούσιους Αθηναίους των οποίων τα μέγαρα είχαν επιταχθεί για τους πρόσφυγες γι' αυτό στα παραπίγματα του καταβλισμού ε, μετέφερε τις οικογένειες των επιταγμένων σπιτιών των Αθηναίων μέσα στο σωρό από τις γυναίκες που κατάκλειζαν καθημερινό στο γραφείο του υπήρχαν φυσικά και όμορφες γυναίκες, οι κορίτσια και τότε η υπάλληλοι του ε, τις, τις πλησίαζαν κατάλληλα όσες από αυτές μπορούσαν και από μια ιδιαίτερη είσοδο τις περνούσαν μέσα στο γραφείο του. Εκεί γινόταν συνδυασμός γλεντιού και διαφθοράς και κατόπιν μερικές από αυτές προηγούντο στη στέγαση. Ε, βλέποντας αυτά τα πράγματα, πίστευα ότι εγώ δεν θα κατόρθωνα ποτέ με την ε, τακτική μου η οποία ήταν ε, νόμιμη να καταφέρω να πάρω κάποιο παράπηγμα από αυτά τα ξύλινα για να μείνω. Και μια μέρα έχασα την υπομονή μου, μπήκα στο γραφείο του με τη βία και όταν ξαφνικά είδα το παζάρεμα της στέγασης και τη διαφθορά των γυναικών αυτών που προανέφερα νευρίασα τόσο πολύ και πάνω στο γραφείο του είχε ένα βαρύ μελανοδοχείο το άρπαξα και το πέταξα στα μούτρα του Μητσοτάκη αυτό ήταν και να πιω κράσο πίνω και είμαι εντάξει, που όπου κι αν το πρωί σαν κολατσίσω πίνω μια οκα κι άλλη μια το μεσημέρι θέλω τα αρκικά τέσσερις μισσές το βράδυ πρέπει για να πιω να το να σου πω γινιώνα πόσο σα αγαπώ. Μουσική δεν είναι πολύ, όχι δεν είναι πολύ. Κάνω και και πετάω σαν το πουλί δεν είναι πόλη, όχι δεν είναι πόλη, και πετάω σαν το πουλή. μου φωνάζουνε ναι. μα εγώ τα πίνω κρασί που γλαμοχρησί, δεν φοβούμαι για να σκάσω από το κρασί. Υπότιτλοι AUTHORWAVE στη Χρυσάνα και θα το μεταφέρουμε στο Θοδωρή. <laughs> ε, πέρα από τις επιτάξεις των ακινήτων, οι σχέσεις ανάμεσα στους παλιούς και τους καινούριου κατοίκους της Αθήνας ε, δοκιμάστηκαν και από τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις, τους οποίους διανεργούσε η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων ή γνωστή ως ΕΑΠ. Ε, αυτή η οικιστική αποκατάσταση απαιτούσε να βρεθούν κατάλληλες εκτάσεις ε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ε, και τώρα πάνω σε αυτές τις εκτάσεις όσοι από τους ντόπιου Έλληνες τους γηγενείς είχαν συμφέροντα ε, ερχόταν σε κόντρα. Buscan en να ναι. και η ella δεν más στην εβήτα στο chat room. Καλώς την. έκανε λοιπόν το κράτο τότε προσπάθειες να ελαχιστοποιήσει τις κοινωνικές αναταραχές παρόλα αυτά, οι οποίες προέκυπταν από τις επιτάξεις έτσι, των δημόσιων και των ιδιωτικών κτιρίων αλλά παρόλα αυτά δεν τα κατάφερνε οπότε σκέφτηκε να δημιουργήσει προσφυγικούς συνοικισμούς σε ασφαλή απόσταση, σε εισαγωγικά το ασφαλή, έτσι, σε ασφαλή απόσταση από τον οικιστικό ιστό της Αθήνας οποίος, και του Πειραιά, οποίος, οι οποίοι προϋπήρχαν. Ε, την επιλογή αυτής της λύσης ε, ε, έπρεπε πούμε, να την κάνουν με αναγκαστικές έτσι; Την επιλογή αυτή εδώ πέρα, μόνο, να την υλοποιήσουν μπορούσαν μόνο με αναγκαστικές και στην πρωτεύουσα τότε του ελληνικού κράτους στην Αθήνα το ιδιοκτησιακό καθεστώς ε, είχε χαρακτηριζόταν από παντελή απουσία δημόσιας περιουσίας οι εκτάσεις αυτές λοιπόν έπρεπε να βρεθούν μέσω της απαλωτρίωση ιδιωτικών περιουσιών και καταλαβαίνετε τι γινότανε όταν ο άλλος έπαιρνε ένα χαρτί προφανώς το οποίο του έλεγε ότι ξέρει δημεύεται η περιουσία σου ε, σύμφωνα με την Λίλα Λεοντίδου, ε, οι αρχές προχώρησαν σε ένα προμελετημένο και εσκεμμένο αποκλεισμό ε, των προσφύγων καθώς οι 12 κύριοι και οι 34 μικρότεροι προσφυγικοί συνοικισμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν την περίοδο του Μεσοπολέμου ε, απήχανε από ένα μέχρι 4 χιλιόμετρα από τα όρια της οικοδομημένης κατά το 1922 περιοχής. θέλαν τότε να τους βγάλουν τις πρόσφυγες αρκετά μακριά, να μην είναι κοντά στον οικιστικό ιστό, κατά κάποιο τρόπο να τους απομονώσουν δηλαδή εκεί πέρα. Υπότιτλοι Μη μου ταν κολτακιδές, μου τε δεν και μετά δεν πίσει ακραμίζανο, το Καλώς στον Σάσπεκτ Καλώς Ε, Έτσι λοιπόν με τις με απαλωτριώσεις και όλα αυτά Δημιουργήθηκαν οι συνοικίε της Νέας Ιωνίας Της Νέας Φιλαδέλφια, Νέας Μύρνη Νέας Χαλκιδόνας, του Περιστερίου, της Κεσαριανής Του Βύρονα, του Ημιτού Και μεγάλος αριθμό από άλλες πιο μικρές Ουσιαστικά δηλαδή η άφηξη των προσφύγων είχε σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας καινούργιας πόλης και, μια, και αυτό ήταν μια εξέλιξη η οποία άλλαξε σε μεγάλο βαθμό και την κοινωνική εκτός από την τοπική γεωγραφία της πρωτεύουσας. Αν και σε πολλές περιπτώσεις ακολουθήθηκε η πολιτική της αγοράς η απαλωτρίωση μεγάλων ιδιοκτησιών παραδείγματο χάρη ο αρχικός πυρήνα της Νέας Ιωνίας δημιουργήθηκε σε μια ιδιοκτησία 1200 περίπου στρεμάτων τα οποία τα αγόρασε τον Αύγουστο του 23 το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων από το Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου ε, σε άλλες όμως περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν αναγκαστικές απαλωτριώσεις ε, των μικρών ε, ιδιοκτησιών. Κατερίνα μου, που ζουν Κατερίνα μου Τα παραπονάκια μου θέλω να στα πω hey. Μάτια σαν τα κάστανα, με βάλα στα βάζανα Κι πόρτα σου θέλω να περνώ Chi mi και che vuol di la μου, θέλω να πω να να στα πω. Ε, Μα τι σαν τα καστένα, νε βαλά στα βάσανα, κιόλα πω τι πόρτε μου τέλο, να τα Σα ύχνω να τα σου, ο πατριστό μου, μου, τα μου, τε ρονα, σα το, τε, μα, τε, σαν <σμ> τα Αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις και κυρίως αυτές οι περιπτώσεις όπου η εγκατάσταση δηλαδή των προσφύγων έφυγε πολλούς μικροιδιοκτήτε, αποτέλεσαν ένα άλλο πεδίο σύγκρουσης μεταξύ προσφύγων και γηγενών. Για παράδειγμα οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις που πραγματοποιήθηκαν στον Κοπανά μια περιοχή στα σύνορα του Δήρωνα με τον Ιμητό προκάλεσαν μια Ιδιαίτερα δυναμική αντίδραση των κατοίκων Να ακούσουμε και έναν Παπά Ιωάννου τώρα ε. Και αυτός ε, πρόσφυγας ήταν από την Κίο Δεν ακούσαμε σήμερα Παπά μότο στενό το Προς Σου είναι lucky. Δικό σου είναι αυτό. Το ξέρω ότι είναι δικό σου. <Κι> που έλεγα προηγουμένως η φασαρία που έγινε εκεί στο περιοχή του Κοπανά που είπαμε ότι ήταν σύνορα με ημιτό για αυτή λοιπόν την φασαρία ε, υπήρξε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα η οποία ήταν αντιβενιζελική ε, και έλεγε το άρθρο αυτό από τα, είχε τίτλο «Από τα σκάνδαλα των απαλωτριώσεων η συνοικία Κοπανά σε μεγάλη αναστάτωση απειλείται αιματοχυσία» Και γινόταν λόγος για το κράτος των προσφύγων. Το οποίο στερούσε από τους γηγενείς, της ιδιοκτησίες τους, για να τις προσφέρει στους πρόσφυγες. Οι οποίοι μετά τις ξαναπουλούσανε προς 50 και 60 δραχμές των πύχη για να αποκομίσουν κέρδη. Υπήρχε δηλαδή αυτή η εντύπωση ότι τους κάναν χάρη τους πρόσφυγες, τους δίνανε... Εκτάσεις και μετά τις ξαναπουλούσαν. Οι άνθρωποι δεν είχαν που να μείνουνε, αλλά τέλος πάντων. Η εφημερίδα κατηγορούσε τον βουλευτή της κυβέρνησης των φιλελευθέρων, τον Ιεσονίδη, ότι απέδιδαν τις ιδιοκτησίες τους διάφορους αρπαξόγλου και αποζημιοσόγλου, χαρακτηρίζοντας την πράξη αυτή σαν διωγμό των γηγενών. Ε, καταλαβαίνετε ότι υπήρξε πόλεμος δηλαδή ουσιαστικά έτσι Ήταν πάρα πολύ δύσκολες ε, οι συνθήκες προσέγγισης των γυγιανών και των προσφύγων Ένας άτυπος ε, πόλεμος μεταξύ τους προειδοποιούσε, συνεχίζοντας αυτό που έλεγα προηγουμένως έτσι, για την φασαρία που έγινε εκεί στον Κοπανά, η οποία ήταν και πάρα πολύ σημαντική προειδοποιούσε λοιπόν ο αρθρογράφος ότι αν δεν σταματούσε η κατεδάφιση των κτηρίων ασφαλώς θα βρεθούμε τάχιστα μπροστά σε εμφύλιο παραγμό σε αυτή τη γωνιά των Αθηνών Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο οι υγιεινείς κάτοικοι του Κοπανά είχαν πάρει απόφαση να αντιτάξουν τη βία κατά της βίας αποφασισμένοι να αποκρούσουν δια των όπλων κάθε νέα επιδρομή των πειρατών αυτών τη ξηράς. Τους πρόσφυγες τους λέγανε πειρατές της ξηράς. Και η εφημερίδα ζητούσε την απόδοση δικαιοσύνη. εκτός λέει αν ο καινούριο υπουργός της πρόνοια πιστεύει ότι οι Γηγενεί Έλληνες πρέπει να μεταβληθούν σε δουλοπάρικους των ψηφοφόρων του κυρίου Ιασονίδη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ο πόλεμος μεταξύ τους, σε καθημερινή βάση, ήταν σημαντικός και σε έξαρση. Από τους «μεν» παίρνανε τα σπίτια και τις εκτάσεις για να στεγάσουν τους «δε». Οι «δε» από την άλλη μεριά αφήσαν τα δικά τους σπίτια από εκεί και ήρθαν εδώ αναγκαστικά. Και από λάθη που γίνανε τότε στον πόλεμο. Και άντε να βρεις ποιος από τους δυο είχε δίκιο. Δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη εποχή. Ε, θα συνεχίσει και σε άλλη εκπομπή, όχι το ίδιο θέμα. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή για το κοινωνικό, το κοινωνικό πόλεμο που γινόταν πέρα από αυτό εδώ πέρα με τα σπίτια και αυτά τότε που οι Ελληνίδες περισσότερο αισθάνονταν τον κίνδυνο από την Λάγνα ανατολίτησα και φοβόταν την έλευση των γυναικών από εκεί οι οποίες είχαν και άλλη νοοτροπία είχαν ζήσει διαφορετικά και πάντων όλα αυτά σε επόμενη εκπομπή Με δεις κρυπά κρυπά μούνες τα μανταμώσεις. Μες τα στένακια του ψηδι φύλακια να μου δώσεις Υπότιτλοι Στην σκέψη μας στους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται εδώ σε μας και λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά που είπαμε, τα οποία αντιμετώπισαν οι δικοί μας οι πρόσφυγες τότε που ήρθαν από εκεί θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή και θα την κλείσω κάπως διαφορετικά Αφήγουμε λίγο από τα οικιστικά και από τις, από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ε... Και να σας διαβάσω κάτι, ένα πολύ σύντομο Το οποίο έλεγε η Αγγέλα Παπάζογλου Σε αυτό το περιβόητο βιβλίο που έχει γράψει τα, τα χαΐρια μας εδώ Και το κυκλοφόρησε ο υιοθετημένο γιος της, ο ανιψιός της δηλαδή, ο Γιώργης Παπάζογλου Γράφει λοιπόν εκεί πέρα και αναφέρεται στους μουσικούς Λέει λοιπόν, για σκέψου από τρεις πιάτσες καφενεία οργανοπαίχτες που είχε η Σμύρνη και ήταν σαν μυρμικοφωλιές, σαν τα μελίσια όλη μέρα πώς γλίτωσαν γλιτώσανε νομίζεις από τη σφαγή και την καταστροφή Όποιον και να θυμηθώ, χαμένος είναι Σφαγμένος είναι, όμοιρο πέθανε, εχμάλωτος απόμεινε και δεν τον ξανάδε πια κανείς Μονάχα από τσιπαιχνιδιατόρι γλίτωσε ο ένας στους πενήντα Όλοι αυτοί ύστερα μαζευτήκανε στην κοκκινιά Όλα τα άλλα τα είχαμε χάσει Το τραγούδι μόνο είχε γλιτώσει μέσα μας Δεν έπρεπε να τα αφήσουμε να πάει χαμένο Να χαθεί και αυτό Δεν πήγε χαμένο Εφόσον τόσα χρόνια μετά Υπάρχει ένα τμήμα ανθρώπων ένα, Μια μερίδα Και διαρκώς εξαπλώνεται και περισσότερο που Το ακούμε δηλαδή μια μερίδα Και όσο βλέπω μπαίνουν και καινούργοι Υπάρχουν και νέα παιδιά που το αρέσουν, τα αγαπάνε, το ψάχνουν Δεν πρόκειται να πάει χαμένο ε, Θα το συνεχίσουμε ο καθένας από το μετερίζει του όπως μπορεί, με όποιον τρόπο μπορεί Και θα φροντίζουμε για τη διαδοσή του ε, Θα σας αποχαιρετήσω με πολλές πολλές ευχαριστίες και πάρα πολλά φιλιά Με τον αγαπημένο μου πρόσφυγα συνθέτη, το Χατζη Χρήστο Και την πεντάμορφη. Καληνύχτα σε όλους σας Ακολουθεί η Αλκιώνη με τις Αλκιονίδες Νότες Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ Τώρα τι ονόματα να πω Ήσασταν τόσοι σήμερα Τι να πω τώρα Όλους εσάς σε περιπτώσει Που σας αγαπάω και με αγαπάτε Γεια σας